Εξατερόν έχει πληγεί η ανατολική πλευρά μάλλον μάσχαρη από εκεί Λάρτο Εκείνα τα μέρη Λίντο Καλαθό Και έχει και πάρα πολύ έντονη βροχή πάνω πάλι στον Άγιο Σίδωρο να. Όπου είχαμε πάλι κατολισθήσεις Τα νερά και οι στάθμοι των νερών ξεπεράσανε πάλι τα όρια τους Καξι. Όλα καλά Δεν είχαμε τίποτα το πιο σοβαρό Παρό λίγο να το έχουμε και αυτό βέβαια Από ότι άκουσα Πιώ το Είτε. Το σοβαρό, με τρεις ε, γυναίκες οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο εγώ, εγώ θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι τους βλέπεις ότι ενώ υπήρχε έντονη βροχή Οι άλλοι περνούσαν δίπλα μας με τα αυτοκίνητα με 130, με 120, με έντονη βροχόπτωση Αφού έβαλα τους φάρους στο ένα το αυτοκίνητο και του λέω ρε παιδιά τι κάνετε Μάλιστα η σημασία καμία, αυτό είναι το, η παιδεία έξω Οπότε δυστιχώς. όταν βλέπουν έντονα καιρικά φαινόμενα, συνεχίζουν και πάνε. Στον κόσμο τους είναι όλοι. Με ένα τηλέφωνο και προχωράνε. Mm -hmm. ε, ε, είχαμε και αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια στον, στον Αρχάγγελο, ξέρετε. Ε, είχαμε, είχα έρθει σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο εκεί. Μου λέει ότι όλα ήταν υπό Αν χρειαζότανε βοήθεια θα με έπαιρνε. Είχε κάποια μηχανήματα του Δήμου εκεί, οπότε έγινε η δουλειά. Δηλαδή καθαρίσανε και μετά είχαν πάει κάτι φορά για να καθαρίσουν το χωριό.